Ναι, αποστολή! Ναι. Τέλεια. Πρώτον, σα ακούω ποβερή τα σπάδια κτλ. αυτό το εγχειρητικό με τον υπουργό εργασία μα που είπε ότι δεν βρήκαμε καμία παράβαση κτλ. Δέκα λεκτές Δεν βρήκαμε καμία παράβαση. Είναι άλλο τώρα που καμιά 6-8 χρόνια ήταν παράνομο και. εντάξει, άλλο αυτό τώρα. Α, α, το μέρη. Αυτά είναι των τόπιον. Α, πράγμα, πέσα. Μου αυτό σκηνικό που στην για που η κοπέλα την πόρτα στην Όχι, όχι τίποτα δεν έγινε, έπεσε και φίσα και αστυνομία λέει: έπεσε και φίτη, αφού μα το είπε. Δεν φτιάξει πολύ αυτό το εθνικό. Καταρχά, σύμφωνα με τι αξίε και τα ίδια τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και συγκεκριμένου υπουργού, δεν υπάρχει παρανομία, είναι σύνομο Κάθε. και τα δικά μου ζωμένα. Καλού κατά την κατάσταση, αυτό το είπε. Οργαζόμενο ήλιο να το κάνει εθελοντικά και με τη συνένεσή του και θέλει να το κάνει. Το έπε και το παιδί, τέλο. Wow. Γιατί μαχάρτη δουλειά. Πόπαν και πελάτε, έφερε κρύο το κρασί, δηλαδή όλα καλά. Εμιζέργεια, δικά σα τώρα, αυτή η πάλι τη αριστερά σμαλά. Τέλο. Όλοι λέτε για τα δικαιώματα των εργατών Για τα δικαιώματα των εργοδοτών δεν βγαίνει ένας να πει Μάλλον πολύ. πολλοί Εδώ τώρα μεταξύ μας εννοώ Έλα, εγώ λέω, αναφηγώ σήμερα φιλέγγε. Καλά. Πολλά καιρατήματα <laughs> θα δώσει συντρόσημα στα βάσο που μου διάβασε το mail τώρα ο φίλο, με τη που βάζουμε γνωρίζωμαστε. Αγωνιστικού χαιρετισμού, ρε βάσο. Αυτά. Opa. μάλιστα. Μετά σε ο πάγου στη γυναίκα σου το ανήμισε μάρκο. Αφού είμαστε σε άλλο καράβι ρε έφυλλο. Λέω είμαι στη Θανάρια, γιατί δεν ξέρω που είναι. Και βασό. Ναι, και όταν συνταγή μου τα καράβια με θάλασσα δεν τα έχω, νομίζει, που κάνει γουτσουμούτσου; Με πετάνε με βιλάει. Αυτό που λέμε Έχει. το λεγόμενο τον πετά και τον πιάνει, αυτό είναι. Αυτό, αυτό. Απαγορεύεται να δουλεύουμε με πάντα το στη δεύτερη νομίζω θα περάσει. Θα περάσει απλά. Δεν σου βαριά τη, τη, τη μεταλλική, θα σου βάλει carbon, Να παλεύετε Λέτε, και λίγο. Όχι, όχι. Αφού δεν απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Δεν το λέει φερνά ο νόμο. Ότι απαγορεύεται. Δεν το λέει όχι. Ωραία. Αφού δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Αυτή δεν είναι η λογική του άδονη. Αυτή τη στιγμή στη ρούτα με τα το ασφαλεία του εργαζόμενου το θέλει και καλά γι' αυτό, δεν είναι θέμα του το και το έτσι. Απλά, αν για σε νησιά θα είναι Αλλά θα έχει τον κορμπάρα θα... σου. Ναι, σωστό. Ή τέλο πάντων, ανά... πρόκειται για θάλασσα, μπορεί να του έχει άγκυρα. Αν του έχει άγκυρα, μην πέρα, γίνει πέρα, τώρα πέρα. καμιά φορτούνα κάνα τσουνάμι και του τους που απέναντι. Όχι, δηλαδή τώρα του πάρει από, από τη ρόδο, του βρούμε στην Τουρκία. Όχι. Άγκυρα, τουλάχιστον ό,τι και να γίνει, να ξέρει ότι θα είναι στην περίμετρο του εστιατορίου. Οι άγκυρα είναι για την κοίμα στην περίμετρο. Μην Έτσι άγκυρα στο πόδι και άμα δεν κάνει, σε και τη θάλασσα και καθάρισε. Ορίστε. Και μαλάκα στου Φιλιππινέζου ξέρει το ρόλο του το καράβι. Έχουν πετάξει ποτέ Αυτό σου είπε ότι δεν πήγαμε χαμπάρι τι γινόταν στην κοινωνία από το. Στο Βίτσα, ο Βίτσα. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, τι γινόταν η συγκοινωνία. φωτογραφιζόταν με του κισευτείτε. Πού να θα... πάρει χαμπάρι αυτό, έκανε πάρει με ξαφίσει τη έκανε φωτογραφίε, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Δεν μου λε όταν έβαλε την Ελλάδα 9 χρόνια στο Περταμείο πάλι δεν πήρε χαμπάρι τη γινόταν στην κοινωνία. Ένα... Έτσι... Δεν κατάλαβε τίποτα. Όταν έστελνε τα μάτια του συνταξιούχου το Σύνταγμα πάλι δεν πήρε χαμπάρι. Εκεί δεν πήρε χαμπάρι. Πειδή μίλησαν, μιλάνε αυτή και του ακούω. Ακούστε και εμένα τώρα. Γιατί δεν λέτε ότι είσαστε ψεύτε. Και όχι μόνο ψεύτε, είσαστε και βόλοι ψεύτε. Λάτε τώρα. Λέ, Ξέρετε, τώρα λέτε στι βρωμοκουβέντε. Α... Ξέρετε, Λιδάλε, πολύ καλά τι γίνεται και το κάνετε πίσω. Γιατί είσαστε σε διαταταταγμένη υπηρεσία. Αυτό είναι. Και τώρα αυτά που λέτε εμεί τα ακούμε μπερσέ. Να πληρώσετε τη ζημιά που έχετε κάνει. Όχι, ότι θα γίνει, αλλά λέμε ναι, τώρα γιατί είχαν μια φαγορήτσα στην τσέπη και τώρα είναι που θα βγάλουν τα λε Τα ναι, τώρα περιμένω εγώ, ναι. Τα να δεις τι Λοιπόν, έχουμε Μια χαρά, Πώ τολμούν. Μια χαρά. Με το συνόρο που περιμένω, ξέχασα τι θα αποτέλεσμα. Με πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Βορίδι. Τον κύριο Βορύδη, ο οποίο λέει πολύ μεγάλε αλήθειε. Το θετικό του κύριο Τσίπρα είναι ότι συνετέλεσε με την κυβέρνησή του στην κατάρρευση τη ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Το καλό που έκανε ο Τσίπρα ήταν ακριβώ αυτό που λέει το Κουκουέ. Και τώρα η αλήθεια είναι ναι, δεν μπορεί να πα και κόντρα σε αυτό. Έχει ένα δίκιο. <συκλή> ότι έκανε <συκλή> πολύ καλή δουλίτσα ο Τσίπρα, έκανε. Κατέρεψε το ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Είναι αυτό που λέμε εμεί και του Κουκουέ, ότι έκανε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 Εγώ έχω χτιοπέκου, ψηφίσω όχι. Αλλά μετά από δύο μέρε δεν τολμούσαν να μα δουν μπροστά τους, γιατί το του. Γιατί τρεπώντουσαν με την κολλά του Μποντεζίπρα. Ένα είναι αυτό. Τα σοβαρά. Γιατί πέρασανε. Τα αστεία. Ο <χω> Πέρπα <ντάρτα>, Ανδρέου. Να πούμε το λίγο του στο θύμιο. <χω ντάρτα> δεν έλεγε βεβαιότητα. Δεν χρησιμοποιούσε οριστική όταν έλεγε Να, θα βγούμε από το μνημόνιο. Θα βγούμε σε ανάπτυξη. Το 2012 να είναι η χρονιά που επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μα. Εύχονταν να βγούμε σε ανάπτυξη. Αυτό γιατί το Χουι δεν κόβεται ποτέ ω δάσκαλο, λόγω Τατιάχουμε άτομα. Τώρα πρέπει να το παίξουμε και κάπου δάσκαλοι. Έλα. Ποιο. Περνά ότι η Ειρηνή είναι. Έ, μόλι είναι. Πρώτα απ' όλα έχει καταλάβει ποια είναι. Θυμάσαι όταν έπαιζε στο Vox. Ναι, μόλι, στον μπαλκόνι πήρε την επιδείξει. Όχι, τα παρασκήνια θυμάσαι όταν είσαι. Ναι, που ήθελα με επόμενο. Όχι, δεν είσαι με επόμενο, η οποία μα έβγαζε φωτογραφίε ο άλλο. Ποιο σε ένα δικό σου ήταν. Όχι. ρε, Εσύ ένα από την ομάδα του θεάτρου. Εγώ ήμουν αγόνοι μου. Α, νομίζω ότι είμαι ένα άλλον. Αυτό που μα έδωσε φωτογραφίε, ξέρω, συνεργάτη μου ήταν. Ο συνεργάτη μου μα έβαζε φωτογραφίε. Άρα, θυμάστε ποια είναι. Επώσαμε. Έλα μωρό μου πια. είμαι στο καράβι, πάω έγινα θα γυρίσω αύριο, έρχομαι μονοήμερη έγινα να πάμε αφού τώρα έχω ρε πω και πρέπει να πω να κάνω κάτι δουλειέ. Στην Έγινα είναι οι δουλειέ. Τι πάνε να βρει το βαρουφάκι. Σα ευχαριστώ. Εγώ θα επιστρέψω στην Έγινα. Τεσσεσίμιση είναι το πλοίο. Όχι. Α. Κάτσε, έλα, μιλάμε. Προχωρά και έρχομαι. Έρχομαι, έρχομαι. Δεν χαιρετιόμαστε. Πού να πάω, σε μένα, μιλά. Όχι, ρε, μωρό, μήνυα και να κάνω γνωστό στο πλοίο τώρα. Δεν μου βιέζει. Πότε θα βρεθούμε. Κάτσε, μουρίνε, με πιέζει. Σάσε με. Δεν θέλω να πα διακόπτε και να με βρεθούμε. Ε. Θα πάω. Ε, όχι. Πότε θα πα. Θα πάω. Ε, ωραία, πριν να βρεθούμε όμω. Γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει. Ναι. Γιατί θα αγαπώ πάρα πολύ και είμαι πολύ μεγάλη που μα Το. Δηλαδή, αμέσως θα θαυμάζε με τον Τζιμόρισον Τα πείς να τον βρει τον Τζιμόρισον Όχι ρε παιδί μας Γιατί να μας πω ότι να βρει τον Τζιμόρισον δεν θα αρέσει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 Πολύ, πολύ την ώρα βίντεο με τη Μενεγάκη που την ξεφτήλιζες που κάνεις και σε γούσταρή και εκείνη μωρό μου Τέχεια. Το ξέρεις ότι σε μενεγάκι. και η ε, Τους αρέσουν εξεφτήλικια σε όλους Τέλος πάντων λοιπόν. Δεν είναι εξεφτήλικια, έχεις βάθο γι' αυτό Το δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα σαν γίνει φωτιά οι οργοί μας δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα ευχή μου αδερφέ και κατάρα η φλόγα που και τα χωριά μας να κάνει συνυάλλος εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μας να ανάψει επιτέλους το φως να γίνει ο λαός μας ο φως να βάλει το χέρι του άνθρωπο άνθρωπος για δεν μας σώζει κανένας θεός. Έχει πε το τηλεφωνικό κέντρο, ε, να ξέρει. Έπεσε. Ε, είναι και τι λέει, το τηλέφωνο του συνδυασμού που καλέσαι είναι κατηλημένο. Οπότε έχει τον νου σου. Εντάξει. Μέχρι πότε θα είστε. Μέχρι την Παρασκευή. Ο... Οπότε προλαβαίνω φέρνω στην Παρασκευή, γιατί έχω πληροφορίε από το Μέγαρο μαξί μου που θα φτάσει η Ελλάδα. Ποιο άλλο έχει κωδικό στη χώρα του παιδί μου. Ποιο Η Χαβάη. Χαβάη 5-0, Ελλάδα 2-0. Δηλαδή θα ξεκινάμε μετά. Ta -ta Ελλάδα 20. Αυτό, αυτό. -ta -ta αυτό. Εκεί θέλω μα πάει ο μισθάγια τελικά. Το Χαβάη 5-0 να πάμε εκεί εμεί, Ελλάδα 5 0 μάλλον. Ελλάδα 2 0. Είναι η νέα εκδοχή τη χώρα Στη νέα. Dakar, Εποχή, που έρχεται Ελλάδα, 2 Ελλάδα 2 <capacitor>. Πάμε στην Δάλασα, ευχή Μοδραφερο και κατάνα. Φλόγα που και τα χωριά μα. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Αυτή τη βλάτα είναι κυβέρνηση. Απ' το μάτι, Τι σβήσανε και την έρβια. Απ' σβήσανε από το χάρτη. Υπάνε στον κόσμο ω την κάρπη. Κι άλλο να βάλαν πάνω στο λαό την πλάτη. Δώσαν τη μόνη σε ανεύθυνο και Κελπίτε για το μέλλον με τα τραπικά σε στάχτη. Σταχτή που κάλυψε τη χώρα πα και Η πρασινή ανάπτυξη, η πιο μεγάλη απάτη. Παρακαλώ. Έλα, ξέχασα μια παραγγελία ρευστότητα. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Για το φίλο μου το Σιριζέο. Στράτο Διονυφθείου, εγώ καλά σου τα έλεγα και τα βρήκε παράλογα. Εγώ καλά σου τα έλεγα. Τα το παγώνταξ. Εγώ καλά σου τα έλεγα και τα Μην πιστεύετε τι Κασάνδρες είμαστε ήδη μπροστά Περπάτησε ανάλογα θυμάσαι που σου τα λέγα Πάμε για μια μεγάλη νίκη στις 21 του Μάη Εγώ καλά σου τα λέγα <νιστήμα> Οχ, πατήσαμε, λόγια <ρο imagenia> Οι νομικούς πήρανε περίπολοι, κάδωσανε χρήμα στα για να χειράγουν Μια λάτληξανε εποχή, ακούς δεν πήραν πυροσβεστικά Μα κρατικός μηχανισμός, λένε λίπουργοι σωστά Φάξανε πάρκα, όλοι καρήμαξαν δάση Και καταστρέψανε τη γη κι την πλάση Κάψανε σπίτια με μηδέ που φοράνε μου Και μια συγγνώμη δεν αρκεί απλά πλανθυπουργέ μου Είχε βάλει κάποτε στη βιβλιοποικία μία χρόνια. Και όταν πήγα, θα είχε το Σαμαρά στι εκλογέ. Είχε βάλει το βαλένι και να γλέει. Για το Σαμαρά τότε. Και έλεγε ότι τι ήταν, σκυλάκι ήταν. Πιστό στα αφεντικά του ήταν. Και το φάγανε έτσι άδικα. Το ίδιο σκήκε για τον Τσίπρα. Πιστό σκυλάκι ήταν. Δεν άλλαξε κάτι. Βάλτε και μια αφαίρεση άμα το βρει παρεμπιπτόντω, έτσι. Αλλά βάλε όπω ο Σαμαρά βάλε Τσίπρα. Εξάλλου η ράτσα ίδια είναι. Το όνομα άλλαξε. Και τα δύο σκυλιά ήταν. Σα παρακαλώ, δεν θα έφερε. Ταξίδι κίνησες να πας Σκομαλιμπού Πού είναι η Αυστραλία Ακόμα παραπέρα Στην Αυστραλία κίνησες να πας Αντίθετα με τον ποιητή Σημασία έχει ο προορισμός Και ακόμα παραπέρα Κίνησες να πας Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε Για ανάπτυξη που τάψουν σε θέλουν έτσι ώστε να σε ελέγχουν να σε εξουσιάσουνε κοιτάνε μόνο περισσότερα να τρώνε και να βγάζουνε αυτοί αράζουνε στι φίλες, εμίσει εξοργιάζουν και χάσουν ψυχέ κινούνται ή πουλά σου κλέψανε το βιό σου και σου δώσανε, αφήσω, Για το καλό σου πώ όλα γίνονται ύστερα και τις φωτιές που αναψανε, νερό, πίστολα, στα και τις τους κατ πάνω το Ela poszulik! Hela! para gaja i tej Paraskiewi! Dziapę! Z Kirnico! Kirnico, κύριε Μαρία, witam, πολυκατοικία! To! Aby to, aby to. Ερνίκο! Έλα! Η κυρία Μαρία είμαι από την Πολυκατοικία! Έλα κυρία Μαρία μου από το ΣΥΡΙΑΛ! Δεν είσαι ο Κερνίκο Δασκαλόπουλο! Εγώ Δασκαλόπουλο είμαι εσύ, πια είσαι κυρία Μαρία μου! Μα είμαι η κυρία Μαρία από την Πολυκατοικία, από το σπίτι σα! Και τι θε! Θέλω γιατί έχουμε κάνει τρει συνελεύσει και δεν ήρθατε! Κύρα Μαρία μου δεν αδειάζομαι, καταλαβαίνει! Συμφωνώ, ό,τι πείτε συμφωνώ! Να βάλουμε αέριο, τι θε! Συμφωνώ εγώ! Okay. Για το ανθρένη υποχρεωτικό από Στο κράτο, κυρία Μαρία μου τώρα. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι απάνω από 10.0. 10 εγώ δεν μία να κόψετε τον κόσμο να πάτε με τα πόδια. Ακούστε να σας πω, τώρα θα γίνει συνέλευση κύριε Σιλάει, θα γίνει να περίμενε στο εγώ Τι πήγα πάνω στην κοπέλα. Και τι είπε η κοπέλα. Μόδισε το τηλέφωνο του γυναίκα Μ... και από εκεί σας, μην πει στη γυναίκα μου θα μάθει, θα πληρώσω, είναι. Ακούστε. Στη γυναίκα μου μην από αυτά που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 Πώ θα πάνε στον Πέμπτο Μια βουλγάρα, είναι 150 ευρώ την ώρα τη δίνω. Συγγνώμη, Λα... λάθο έχω κάνει, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί να κάνετε λάθο, αφού ναι, Τα ίδια στοιχεία λέω κι εγώ. Ο Κυρνίκο δεν μπορεί να είσαστε εσεί, ο Κυρνίκο. Μπά, Κιρνίχος. γιατί ο Κυρνίκο τι είναι, α άχρηστο. Όχι, μα δεν μιλάει εσύ, Κυρνίκο. Γι' αυτό σα λέω, Συγγνώμη. Κι εγώ ε... Κυρνίκο είμαι πάντω. Και έχω κι εγώ πολλή κατοικία. Πού την έχετε εσεί, Στην Ισημοπούλου. Ζήσιμο Πούλου. Αλλάθο, αλλάθο, αλλάθο. Έγινε. Κύρα Μαρία μου, συγγνώμη κι αν είπα για καναβάτεμα παραπάνω, ψωμί <σομίγελ>. γαλάτι. Το δικαίωμα είναι δικό μα, και όσα για μα να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά, οι οργήμανε δεν θα του φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου, αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μα. Να κάνει κι άλλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψε επιτέλου το φω, να γίνει ο λαό μα Να βάλει το χέρι του άνθρωπος για δε μα σώζει κανένα θεός Σε πήρα περισσότερο για να σα ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλέ διακοπέ, αφού θα αργήσουμε να τα ξαναπούμε έτσι και αλλιώ. Μετά τον Αύγουστο τώρα πια. Και να ζητήσω μια παραγγελία για την Παρασκευή, αν ευκολύνεστε. Ναι. Πες. Θέλω το για σε μία πορεμπέλιον connection. Okay. Αφιερωμένο και στη Ζαβή τη Σιριζέα που την άκουσα πριν και μου ανέβηκε το έμα στο κεφάλι. <laughs> Δεν δέχομαι δε, δε, αυτή η γυναίκα, ξεκάθαρα, χάμπαρη τελείω. Γενικότερα σε όλου του Σιριζέου και φασιστό χαρούμενου εδώ, του Πυρεάτου, του Κερατσινίου και παραπέρα ευρύτερα, για να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε λίγο για το τι παίζει τελος πάντων με αυτά τα συχάματα και ότι θα μας βρούνε μπροστά τους. <στονίτρια> Ποιτέ αποστόλοι χαίρετε. χαίρετε. Ήθελα να κάνω μια παραγγελιά ειδική όμως πολύ ειδική για την Παρασκευή. Για κάνε. Ήθελα να βρεις αυτούς τους μαχεροβγάλτες χρυσαυγίτες τότε που λέγανε την υποδοχή γερφου του. Και, <στά> και γερφου το! <Και Και Και> Όχι, όχι όχι, ο Γιάννη όρθι, όρθι, όρθι, όρθι, όρθι, όρθι. Σαν έτσι σεβασμού. Εγέμινε. Yeah. Ο να να λέει ακονίζουμε τις ξυφολόγες στα πεζοδρόμια. Και φταίνουμε στους δρόμους και να δούμε πόσα πήρνια να έρθει ο σάκος. <συσο> να δούνε τότε τι σημαίνει <συσο> τα γραμματά εφάνου, τι σημαίνει μάκη, τι σημαίνει αγώνα. Ci vedi, mi ci volante, ma a te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 και καπάκι να βάλει τον μπαφίλι από τη Βουλή που τους ξέχεσε μέσα στη Βουλή και τους έκανε ρεντίκονα Εμείς το αντιλαμβανόμαστε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 Στο σκοπεδαντεναικιά κάνει φλόγα Που, τη που την καρδιά μας Παρασκευή Βάλε μια έκδοση του κυρ Παντελή Όποια θέλεις εσύ Ένα απόστασμα έτσι να τα ακούσουμε για να το θεωρώσουμε σε αυτούς που Δυστυχώς αψάνονται οι κ. εποχή μας έτσι Έτσι με άνθρωπε Κιρ Παντελή Τι κι αν Έχουνε χιλιάδε άνθρωποι χωρί ψωμί, μαύρη λευκή. όχι στη διάλυση τη οικογένεια, όχι στη διάλυση κοινωνία. Όχι στο Ντέιμπραϊν, όχι Όχι, όχι στο όχι, όχι στο, όχι, όχι στο Ο μόναχα, να καλά. Να θυσιτόνομα. Δε δείτε του πώ τρέχουνε, σε κάστα τα που Έντι με άνθρωπε, κυλί πατελή. Σκέφρωσε, σάπησε στο μαγαζί. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τι είναι ότι και την ορμή για τη δραχμή. Στα αρχίδια μα! Αμέσω από Παριστίν μέσα από το <φέσις>. Αφγανιστάν. <παρακή> Ποιο σου είπε να έρθει εδώ, <παρακή> Να μείνε σαν καστρομένη μωρή, η μισή γαμίδα μου! Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φω. Μα είσαι το κουφάρι σου, κλεισμένο εντό. <Φίσοντας> Καταρχά μπείτε του λέτε Ρωμά, γιατί το Ρωμά είναι και τιμητικό τίτλο για αυτού του κατόγγι αυτού. <ΚΟΟ> Ξέρει δώσανε κυρπαντελή, άλλη τα τα τους και τη ζωή να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί να φας κι εσύ κυρ και Κι εσύ τι έδωσες κυρ πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη πες μας τι άφησες κληρονομιά Τη νέα Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψάλτης, ο οποίος ήταν ε, επιφανής με άνθρωπε, κύριε Παντελή Έντρομε άβουλε, συ φασουλή το στο όνειρο και την ψυχή Άδειο πετσή, χωρίς πνοή Τα πάντα στις ματρίτες σας, yeah. κάντε yeah. το yeah. κι εμείς Και είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα Σαν γίνει η φωτιά η ορκή μας να τους φτάσουνε τα αεροπλάνα Ευχή μου αδερφέ και κατάρα η φλόγα που και τα χωριά μας Να κάνεις η σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας Να ανάψει επιτέλους το φως να γίνει ο λαός μας ο φως Να βάλει το χέρι του άνθρωπος για δε μας σώζει κανένας θεός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 Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Η δουλειά μα, η καθημερινότητά μα, το μέλλον μα, εγώ θα τα πω άλλη μια φορά. Εξαρτάται πάρα, μα πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη. Με μια σωστή κυβέρνηση. Δεν είμαι τόσο δημοκρατικό σε αυτά τα πράγματα και σα το έχω αποδείξει. Είμαι όμω δίκαιο. Και επειδή είναι άδικο να την πληρώσουμε όλοι γιατί κάποιοι έχετε αποφασίσει να επαναστατήσετε για του χύψη λόγου, πρέπει να το συζητήσουμε. Η ανταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλη των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη μαζικοποίηση σωματείου αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα πόστα, κατάργηση των κοντραβανδιών και επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας. Είναι μια πρώτη νίκη. Λέβαια, μεταφύζω, μεταφύζω, μεταφύζω, και ρετίζουμε τους χιλιάδες απερχούς, συναδέλφους της ΣΥΦΟΤ σε όλη την Ελλάδα που με μια πολιεθνική εταιρεία Πάλε Παρασκευή το σινιάλο από του κοινούς θνητού. Εύχημα και κατάρα, η φλόγα που και τα μα, Να κάνει σινιάλο σε τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψει επιτέλου το φω, Να γίνει ο λαό μα ο φω. Να βάλει το χέρι του ο άνθρωπο για δε μα όζει κανένα θεό. Εύχημα αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα μα, Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα.